Our next narrative is a humorous account of how one man's efforts to preserve his anonymity rather backfired on him. Θα βρείτε τις παρακάτω λέξεις χρήσιμες. You'll find the following vocabulary useful. Ο συγγραφέας. Author. Γνωστός. Known. Κάθομαι. To sit. Ο συνεπιβάτης. Fellow passenger. Το θράσος. Cheek. Τραντάζω. To shake. Ο Λόξιγκες. Hiccup. Ο Μηχανικό, Engineer. Ο Βόθρο, Υψηλά και χαμηλότερα ιστάμενα πρόσωπα. Αν και το όνομα ενός συγγραφέα μπορεί να είναι γνωστό στο κοινό, όμω το πρόσωπό του σπάνια είναι. Με αυτή την πεποίθηση, ένα αρκετά γνωστό συγγραφέα προτιμούσε να χρησιμοποιεί ένα ψεύτικο όνομα όταν ταξίδευε. Καθόταν συνήθως με τα μούτρα του κρυμμένα σε ένα βιβλίο ή ακόμη καλύτερα πίσω από μία εφημερίδα και στις σπάνιες περιπτώσεις που αναγκαζόταν να ξεπροβάλλει από πίσω από τη χάρτινη αυτή ασπίδα και κάποιος από τους συνεπιβάτες του είχε το θράσος να του πιάσει ψηλοκουβέντα, έλεγε ότι το επάγγελμά του ήταν μηχανικός Βόθρον. Αυτή η απάντηση συνήθως προκαλούσε ένα απλανές βλέμμα, ένα κούνημα του κεφαλιού και ως η ησυχία. Μια μέρα ο συγγραφέας ταξίδευε με το αεροπλάνο και είχε την κακή τύχη να καθίσει δίπλα του ένας μάλλον εύσωμος κύριος, γύρω στα 50, που τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια θα πρέπει να τα πέρασε μέσα σε ένα κρασοβάρελο. Με το κεφάλι του να τραντάζεται στο ρυθμό του Λόξιγκα, λοιπόν, ο έψωμος κύριος κοίταξε το συνεπιβάτη του και τον ρώτησε τι δουλειά κάνει. «Είμαι μηχανικός βόθρον», απάντησε ο συγγραφέα, έτοιμο να ξαναβρει καταφύγιο πίσω από την εφημερίδα του. «Βρεγιά κοίτα» ήρθε η απάντηση. «Και εγώ το ίδιο».